Ιωταβήτα, 742. 10. Ο Παύλος ιδιαίτερα χαρίσματα και αποκαλύψεις του Θεού. 1. Να σα ομιλήσω λοιπόν και διά άλλου μου. Δεν με συμφέρει να καυκόμε. Πάβω δια τούτο να ομιλώ περί των διωγμών και των άλλων κόπων μου, διότι άλλωστε θα έλθω εισοπτασία και αποκαλύψει τα οποίας έλαβαν από τον κύριον. 2. Γνωρίζω άνθρωπον που βρίσκεται η στενή σχέση και επικοινωνία με τον Χριστό. Ο άνθρωπο αυτό, πρώην 14 ετών, είτε ήτο στο το σώμα του κατά την ώρα εκείνη, είτε ήτο ει έξσταση έξω από το σώμα του, δεν γνωρίζω. Ο Θεός η Γνωρίζω μόνο ότι υπάγει οτιούτο και σηκώθει ω των τρίτων ουρανών που διαμένουν οι αγγελικέ δυνάμει. 3. Και γνωρίζω ότι οτιούτο άνθρωπο είτε με το σώμα του είτε έξω από το σώμα του με μόνη την ψυχή του δεν γνωρίζω ο Θεός γνωρίζει 4. Ηρπάγης των παράδεισον και σε λόγους που γλώσσα ανθρωπίνη δεν έχει την δύναμη να τους είπε και τους οποίους για την ιερότητά των δεν επιτρέπεται εις άνθρωπο να τους είπε. 5. Δια τον τιού των άνθρωπον θα καυχηθώ δεν είναι ο συνήθις παύλο αυτός αλλά άλλο Παύλο, στον οποίο είναι ο κύριο, εδώ και χάρητα. Δια των εαυτό μου όμω δεν θα καυχηθώ παρά μόνον στι αστελείψει και του πειρασμού μου, όπου δεικνύεται η ασθένειά μου, αλλά και η δύναμη του Θεού που δεν με αφήνει να καταπληθώ. 6. Μόνον για τις ασθενεία μου αυτά θα καυχηθώ, και όχι για τις επιτυχία και την δράση μου. Διότι, εάν θελήσω και δια αυτά να καυχηθώ, δεν θα είμαι άφρον και ανόητο, διότι θα είπα αλήθεια. Δυσκολεύομαι όμως να καυχηθώ, για να μην μου λογαριάσει κανείς παραπάνω από εκείνο που βλέπει σε μέ, ή ακούει από εμέ. 7. Κένεκα της υπερβολής των αποκαλύψεων, επέτρεψε ο Θεός και μου εδόθη ξύλο να κανθοτώνει στο σώμα, αρρώστια θεράπευτος, άγγελος του σατανάδια να με κτυπά κατά πρόσωπον και με ταλαιπωρεί, για να μην 8. Δια των πειρασμών αυτών, τρει φορέ παρεκάλεσαν τον κύριο να μου τον απομακρύνει. 9. Και μου έχει πει ο κύριο: Σου είναι αρκετή η χάρη που σου δίδω, διότι η δύναμή μου αναδεικνύεται τελεία όταν ο άνθρωπο είναι ασθενή και με την ενίσχυσή μου κατορθώνει μεγάλα και θαυμαστά. Πάρα πολύ ευχαρίστω λοιπόν θα καυχώ με περισσότερον ίσω μου, διότι ανακατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. 10 διετού το εφραίνομαι εις ασθενείας, εις ύβρης, εις ανάγκας, οι διογμούς, η στενοχωρια όταν υποφέρω τα αυτά προς δόξαν του Χριστού. Διότι όταν με τα στλίψεις και περιπετίας παρουσιάζομαι εξαιρετικό ασθενής, τότε είμαι δυνατός, διότι μου δίδει τότε ο Θεός περισσότεραν χάρη.